όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτε. Βάλτερ Μπένιαμιν Το έργο τέχνης. Στην εποχή τη τεχνική αναπαραγωγημότητά του. Μετάφραση Δημοσθένη Κούρτοβικ. Εκδόση Κάλβο, Αθήνα, 1978. Η τεχνική αναπαραγωγιμότητα του έργου τέχνης αλλάζει τη σχέση της μάζας με την τέχνη. Από οπισθοδρομική, όπως για παράδειγμα μπροστά σε έναν Πικάσο, η σχέση αυτή γίνεται προοδευτική, όπως για παράδειγμα μπροστά σε έναν Τσαπλιν. Η προοδευτική συμπεριφορά, εν προκειμένου χαρακτηρίζεται από το ότι η ψυχαγωγία κατά τη θέαση και βίωση συνδέεται άμεσα και στενά με τη στάση του εμπειρογνώμου ακριτή. Η σύνδεση αυτή είναι μια σημαντική κοινωνική ένδειξη, Γιατί όσο περισσότερο μειώνεται η κοινωνική σημασία μιας τέχνης, τόσο περισσότερο διαχωρίζονται η κριτική και η απολαυσιακή στάση του κοινού. Το συμβατικό απολαμβάνεται άκρητα. Το πραγματικά καινούριο κριτικάρεται με αντιπάθεια. Στον κινηματογράφο, η κριτική, και η απολαυσιακή στάση του κοινού συμπίπτουν. Και μάλιστα, το αποφασιστικό γεγονός, στην προκειμένη περίπτωση, είναι πως στην αίθουσα του κινηματογράφου, περισσότερο από οπουδήποτε αλλού, οι αντιδράσεις των μεμονωμένων ατόμων, το άθροισμα των οποίων αποτελεί τη μαζική αντίδραση του κοινού, καθορίζονται εκ των προτέρων από την άμεσα επικείμενη μαζικοποίησή του, και καθώ εκδηλώνονται, αυτοελέγχονται. Και εδώ, επίσης, η σύγκριση με τη ζωγραφική είναι χρήσιμη. Ο ζωγραφικός πίνακας πρόβαλε πάντα το έντονο αίτημα να παρατηρείται από έναν ή από λίγους. Η ταυτόχρονη θέαση ζωγραφικών πινάκων από ένα μεγάλο κοινό, πράγμα που γινόταν στον 19ο αιώνα, είναι ένα από τα πρώτα συμπτώματα της κρίσης της ζωγραφική που καθόλου δεν προκλήθηκε μόνο από τη φωτογραφία, αλλά σχετικά ανεξάρτητα από αυτήν, εξαιτίας της απέτηση που πρόβαλε τώρα το έργο τέχνης πάνω στη μάζα. Απ' την ίδια της τη φύση, η ζωγραφική δεν είναι σε θέση να αποτελέσει αντικείμενο ταυτόχρονης συλλογικής αντιμετώπισης, όπως συνέβαινε ανέκαθεν με την αρχιτεκτονική, όπως συνέβαινε άλλοτε με το έπο όπω συμβαίνει σήμερα με την κινηματογραφική ταινία. Και όσο λίγο, και αν από το γεγονός αυτό-καθεαυτό, μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για τον κοινωνικό ρόλο της ζωγραφικής, ωστόσο εμφανίζεται σαν ένα σοβαρό μειονέκτημα αυτή τη στιγμή που η ζωγραφική, εξαιτίας ειδικών περιστάσεων και κατά κάποιο τρόπο αντίθετα με τη φύση της, αντιμετωπίζει άμεσα τις μάζες. Στις εκκλησίες και τα μοναστήρια του Μεσαίωνα και στις πριγκιπικές αυλές, Ω τα τέλη του 18ου αιώνα, η συλλογική θέαση ζωγραφικών πινάκων δεν γινόταν ταυτόχρονα, αλλά με τη μεσολάβηση ιεραρχικών διαβαθμίσεων. Αν αυτό άλλαξε, εκδηλώνεται με αυτό τον τρόπο η ιδιόμορφη σύγκρουση στην οποία είναι πλάκη η ζωγραφική, εξαιτίας της τεχνικής αναπαραγωγικότητα της εικόνα. Αλλά όσο κι αν επιχείρησαν να την κοντά στις μάζες σε γκαλερί και σε σαλόνια, δεν υπήρχε κανένας τρόπος να αυτοοργανωθούν και να αυτοελεγχθούν οι μάζες κατά τη θέασή της. Έτσι, είναι αναπόφευκτο το ίδιο κοινό που αντιδρά προοδευτικά μπροστά σε μια γκροτέσκα ταινία να γίνεται οπισθοδρομικό μπροστά στον σουρεαλισμό. I have not forgotten it, but I must have said this before since I say it now. Χαρακτηριστικά της κινηματογραφικής ταινία δεν βρίσκονται μόνο στον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος τοποθετείται απέναντι στη μηχανή λήψη. αλλά και στον τρόπο που με τη βοήθεια αυτής της μηχανής απεικονίζει τον κόσμο. Μια ματιά στη φυσιολογία των αισθήσεών μας υπογραμμίζει την ικανότητα της μηχανής να εξερεύνα. Μια ματιά στην ψυχανάλυση υπογραμμίζει αυτή την ικανότητα από άλλη πλευρά, Πράγματι, ο κινηματογράφος εμπλουτίσε τον κόσμο των ανθρώπινων αισθήσεων με μεθόδους που μπορούν να παραλληλιστούν με τις μεθόδους της φροϊδικής θεωρίας. Πριν από 50 χρόνια, ένα γλωσσικό λάθος κατά την ομιλία περνούσε λίγο πολύ απαρατήρητο. Αν άνοιγε μόνο μια βαθύτερες προοπτικές στην ομιλία, που προηγουμένως κυλούσε σε επιφανειακό επίπεδο, αυτό γινόταν κατεξαίρεση με την ψυχοπαθολογία της καθημερινής ζωής, όλα αυτά άλλαξαν. Το έργο αυτό απομόνωσε και ταυτόχρονα έκανε αναλύσιμα πράγματα που προηγουμένως συμπλέανε απαρατήρητα στο πλατή ρεύμα του αισθητού. Ο κινηματογράφος, σε όλο το πλάτος του οπτικού αισθητού κόσμου και τώρα και του ακουστικού επίσης, είχε σαν συνέπεια μια παρόμοια εμβάθυνση της αισθητηριακής αντίληψης. Το ότι τα κινηματογραφικά έργα είναι πολύ ακριβέστερα και μπορούν να αναλυθούν από πολύ περισσότερες σκοπιές από ότι τα ζωγραφικά ή τα θεατρικά έργα δεν είναι παρά η άλλη πλευρά αυτού του γεγονοτος Ως προς τη ζωγραφική, εκείνο που κάνει πιο αναλυτικό το κινηματογραφικό έργο είναι η ασύγκριτα ακριβέστερη περιγραφή της δεδομένης κατάστασης. Ως προς το θέατρο, η μεγαλύτερη αναλυτικότητα του κινηματογραφικού έργου οφείλεται στη μεγαλύτερη δυνατότητά του να απομονώνει. Το γεγονός αυτό έχει, πράγμα που αποτελεί και την κύρια σημασία του, την τάση να προάγει τη διείσδυση της επιστήμης στην τέχνη και το αντίστροφο. Πράγματι, είναι σχεδόν αδύνατον πια να καθορίσει κανείς, προκειμένου για μια στάση που διαγράφεται καθαρά μέσα στα πλαίσια μιας ορισμένης κατάστασης, όπως ένας μης στο σώμα, για ποιον λόγο μας συναρπάζει, χάρη στην καλλιτεχνική αξία της ή χάρη στην επιστημονική αξιοποιησιμότητά της. Μια από τις επαναστατικές λειτουργίες του κινηματογράφου θα είναι η κατάδειξη της ταυτότητας ανάμεσα στην καλλιτεχνική και την επιστημονική αξιοποίηση της φωτογραφίας που προηγουμένως διαχωρίζονταν συνήθως. Ο κινηματογράφος, ενώ από τη μια μεριά, με τα με τον τονισμό κρυμμένων λεπτομεριών στα αντικείμενα καθημερινής χρήσης, με την εξερεύνηση συνηθισμένων χώρων κάτω από τη μεγαλοφή καθοδήγηση του φακού, αυξάνει την κατανόηση των αναγκαιοτήτων που διέπουν την ύπαρξή μας, καταφέρνει, απ' την άλλη μεριά, να μας εξασφαλίσει τεράστια και αφάνταστη ελευθερία κινήσεων. Τα καπηλιά και ηλεοφόρη μας, τα γραφεία και τα επιπλωμένα μας δωμάτια, οι σιδηροδρομικοί μας σταθμοί και τα εργοστάσια μας έδειχναν να μας περικυκλώνουν ασφικτικά. Και που ήρθε ο κινηματογράφος. Και ανατείναξε αυτή τη φυλακή με το δυναμίτι των δεκάτων του δευτερολέπτου. Και έτσι τώρα εμείς, ανάμεσα στα σκόρπια συντρίμια της, ξεκινάμε αμέριμνη για ταξίδια γεμάτα περιπέτειες. Με τον Κρόπλαν διαστέλλεται ο χώρος. Με το Ρελαντί η κίνηση. Και καθώ η μεγέθυνση δεν είναι μόνο μια απλή διασάφιση αυτού που έτσι κι αλλιώς βλέπει κανείς ασαφώς, αλλά φέρνει στο φως ολότελα καινούργιες δομές της ύλη, έτσι και το ρελαντί δεν περιορίζεται να φέρει στο φως γνωστές κινήσεις, αλλά ανακαλύπτει σ' αυτές τις γνωστές ολότελα άγνωστες, που δεν εμφανίζονται με κανένα τρόπο σαν επιβραδύνσεις γρήγορων κινήσεων, αλλά σαν διοληστήσεις σαν αεωρίσεις, σαν υπερκόσμιες κινήσεις. Έτσι γίνεται φανερό πως η φύση που μιλάει στην κάμερα δεν είναι η ίδια με αυτή που μιλάει στο μάτι. Είναι διαφορετική, κυρίως για το λόγο πως στη θέση ενός χώρου που διηφαίνεται με το συνειδητό του ανθρώπου μπαίνει ένας χώρος που συνειφαίνεται με το ασυνείδητό του. Όσο συνηθισμένο κι αν είναι, να συνειδητοποιεί κανεί έστω και χονδρικά, το βάδισμα των ανθρώπων, ωστόσο σίγουρα δεν ξέρει τίποτα για τη στάση τους στο κλάσμα του δευτερολέπτου που γίνεται ο διασκελισμός. Όσο κι αν μας είναι οικία χονδρικά η κίνηση που κάνουμε για να πιάσουμε τον αναπτήρα ή το κουτάλι, δεν ξέρουμε ωστόσο σχεδόν τίποτα για το τι συμβαίνει ανάμεσα στο χέρι και στο μέταλλο. Και ακόμα λιγότερο, για το πώς σχετίζεται αυτό με τις διάφορες θυμικές καταστάσεις στις οποίες βρισκόμαστε. Εδώ επεμβαίνει η κάμερα με τα βοηθητικά της μέσα, τα zoom, τα stop καρέ, την απομόνωση, την επιτάχυνση και την επιβράδυνση της κίνησης, τη μεγέθυνση και τη σμίκρυση. Μας δείχνει το οπτικά ασύνειδο, όπως η ψυχανάλυση μας δείχνει το ενστικτικά ασύνειδο.